Ερμηνευτικών σχόλων του κεφαλαίου Ιωταζήτα, στοίχη 1 ως 18. Ιστοκεφάλαιον τούτο προεξαγγέλλεται οι πτώση τη νοητή Βαβυλόνο, την οποία τότε εξικόνιζαν οι ρόμοι, η γηνή καθημένη επί του κοκκίνου και μοσταγού στηρίου, η πόλη οι επί των επτά ωραίων υλόφων εκτισμένη. Και του θηρίου οι επτά κεφαλέ σημαίνουν κατά τον προφήτην του επτά τούτου λόφου, και επιπλέον επτά βασιλεί, εκ των οποίων οι πέντε έπεσαν, ο υπάρχον, και ο έβδομο δεν ήλθαν ακόμη. Και κατά μένου του ερμηνευτάς, οι πέντε πεσόντες βασιλείς είναι πέντε χριστιανικέ και δολολατρικές κοσμοκρατορίες, η Αιγυπτιακή, η Ασυριακή, η Βαβυλωνιακή, η Περσική και η Ελληνική και η υπάρχουν τότε Ρωμαϊκή. Κατά την Ασδέ των νεωτέρων, ενίσχυο Γκόντετ, της Ασυριακής και Βαβυλονιακή, υπολογιζομένη κατά την Παραδανήλ κατάταξη Νισμίαν, Πέμπτη τάσεται η Ιουδαϊκή Βασιλεία, η επί των Μακαβαίων ανασυσταθήσα, προσχωρήσασα δεπί δε του Χριστού στα έθνη της γης και συναγωγήσα τα ανάκαταστάσα. Εβδόμιν δε κοσμοκρατορίαν εκδέχονται την του Αντιχρίστου. Και ω δέκα βασιλεί ή την εσπροσωρινή και βραχίαν θα έχουν την βασιλεία που δεν έλαβαν ακόμη, εκδέχονται άλλοι μεν του των κυριωτέρων Ρωμαϊκών επαρχιών, άλλοι δε του βασιλεί των εκ τη διαλύσεω τη Ρωμαϊκή Κοσμοκρατορία σχηματιστησωμένων βασιλείων. Πάντω, αριθμού 7 συμβολικού και σχηματικού, δέω να νοήσω με το σύνολο των προχριστιανικών και μεταχριστιανικών αντιθέων κρατών, των υποτουθυρίων εμπνεωμένων και εισαυτόδουλευόντων. Διαδέτου συμβολικού πάλιν αριθμού 10, το σύνολο των υποτελών ειστοθυρίων ηγεμόνων της εκάστοτε κατά τους μετάχριστών χρόνου κρατούσης αντιθέου κοσμοκρατορία.